Φίλες και φίλοι του 1984, καλησπέρα σας. Απόψε στην εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά η καλή φίλη και η δημοσιογράφος Όλγα Μπατί είχε την καλοσύνη να με καλέσει το Φώτο Παπαθανασίου δηλαδή Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη καστικών Τεχνών και Μουσικής και εγώ με τη σειρά μου να έχω το προνόμιο να καλέσω τον καλό μου φίλο και σοφό επιστήμονα Γιώργο Κοντογιώργη καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης και Προεπίτανη του παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών για να κάνουμε μια συζήτηση για τον πολιτισμό ε, στα χρόνια της κρίσης και ό,τι άλλο μας προκύψει ε, αφού φυσικά κανένα θέμα από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί αν δεν υπάρξει μια συνολική, μια ολιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Θυμήθηκα με αυτό μια ε, φράση των στοικών δεν αλλάζει τίποτε να δεν αλλάξουν όλα. Ε, έτσι μου ήρθε τώρα και την αναφέρω. Άρα το θέμα μας είναι λοιπόν η κρίση, το θέμα μας είναι ο πολιτισμός στην κρίση και ξεκινώντας από την εμπειρία στο Ίδρυμα τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή τα χρόνια της κρίσης ακριβώς, που είχαμε έναν τριπλασιασμό τη επισκεψιμότητάς μα, κάτι το οποίο όσο και να ευχαριστιόμαστε να το αποδώσουμε στα καλά προγράμματα που κάναμε ή στην καλή μα δουλειά, οπωσδήποτε είναι και ένα φαινόμενο οξύμορο με την πραγματικότητα πρέπει να το εξηγήσουμε δηλαδή αναγκαστικά προκύπτει το συμπέρασμα ότι το κοινό ο κόσμος αναζητώντας πραγματικά σημεία αναφοράς, σταθερά σημεία αναφοράς αναζητώντας την ουσία μετά από τα χρόνια της ευοχίας και του κενού πλούτου, μεν και ευμάριας αλλά προφανώς και αξιών οι οποίες αποσαθρώθηκαν αμέσως με το πρώτο κράχ, έρχεται να ακούσει συναυλίες να δει εκθέσει, να ακούσει διαλέξεις να φέρει τα παιδιά του σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την τέχνη και τον πολιτισμό για να μπορέσει να τους προσφέρει κάτι καλύτερο, κάποιο πιο σταθερό Εργαλείο για το μέλλον που έχουν να αντιμετωπίσουν και ίσως να αναζητήσει και την ταυτότητα εκείνη που χρειάζεται για να ξεπερνάει κανένα πιο εύκολα ε, τις δυσκολίες για να συνειδητοποιήσει τι του συμβαίνει και να δει πως αυτό που του συμβαίνει θα το αξιοποιήσει θα υποστεί τι λιγότερες δυνατέ συνέπειες και θα προχωρήσει μπροστά για ένα καλύτερο αύριο. Τι λες Γιώργο μου? Ε, συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι ε, αγγίζεις το, ε, την καρδιά του προβλήματος όταν ε, δίνεις ακριβώς το στίγμα μιας στροφής προς τον πολιτισμό με την πιο στενή έννοια του όρου δηλαδή τις τέχνες και τα γράμματα αλλά αυτό ε, συνδέεται και με μια ακριβώς ευρύτερη ε, πραγματικότητα που ζήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες η οποία ε, είχε ε, ως κυρίαρχο ιδεολογικό στίγμα την ε, ανάπτυξη ενός πολιτιστικού προτύπου που βασιζόταν περίπου στον παρασιτισμό και στην πελατειακή σχέση δηλαδή στην αρχή της ιδιοποίησης των πάντων και μιας καταναλωτικής αντίληψης που δεν ήταν αντίληψη ε, ευημερία, αλλά αντίληψη αρπαχτής και ε, αυτό το βλέπουμε περισσότερο στους ανθρώπους που θα έπρεπε να στιγματίσουν αυτά τα φαινόμενα που σημαίνει στη διανόηση η οποία διακίνησε και νομιμοποίησε όλο αυτό το, το φαινόμενο ε, οδηγώντας σε μία λογική πλήρους α, απονομιμοποίησης ή και αποστροφής προς το συλλογικό ε, Ξέρουμε αν δώσουμε ένα διάγραμμα ε, αυτού του φαινομένου Ξέρουμε ότι στη Δύση επειδή βρίσκεται σε μια φάση πολύ πρόημη και όχι γιατί είναι ένα άλλο πρότυπο το ατομικό τοποθετείται απέναντι στο συλλογικό αλλά το συλλογικό υπάρχει έστω ως αντίληψη μάζας το ιστορικό μέρος του ελληνικού κόσμου αντιλαμβάνεται το ατομικό ως μέρος του συλλογικού το αντάσσει μέσα στο συλλογικό και παράγει επομένω ένα, έναν άλλου είδου πολιτισμό γιατί είναι σε άλλη φάση η οποία το ατομικό το θεωρεί αυτονοήτως μέρος του συλλογικού και επομένως υποκείμενο του συλλογικού. Το δικό μας πρότυπο, αυτό που ε, ζεις, ζούμε ε, σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού κράτους αλλά που με έξαρση το διαπιστώσαμε στην περίοδο της μεταπολίτευσης είναι ακριβώς μια πρόταση πολιτισμού που το ατομικό προβάλλει χωρίς το συλλογικό ή μάλλον κατά τον τρόπο του, του να υπέβει στο συλλογικό για να το λαιλατήσει. Αυτό ακριβώς δι, δίνει και το στίγμα ενός παρασιτικού ευδαιμονισμού. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε και σήμερα ακριβώς, επειδή τα λεφτά τέλειωσαν, γιατί μας οδήγησαν εδώ, ε, βλέπουμε ότι ο κόσμος, η Ελλάδα του πολιτισμού θα έλεγα, είναι εκείνη που επανέρχεται σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο έχει να κάνει και με τα γράμματα και τις τέχνες, αλλά που αρνείται και όλη αυτή την πραγματικότητα, γιατί τη στερήθηκε και έχει εσωτερικεύσει ακριβώς τις συνέπειές της. Να σα ρωτήσω κάτι, ως δημόσια και ιδιωτικά. Αυτό το πολιτιστικό μοντέλο το οποίο βγήκε μετά τον πόλεμο και μετά τη μεταπολίτευση, μήπως οφείλεται και σε κάποιε ιδεοληψίες πολιτικές, οι οποίες είχαν σαν ρίζα, τον Εμφύλιο και μετά τα Σανρίζα, την Κούντα και αυτές οι ειδωληψίες είχαν μέσα τους κάποιες, κάποιους πόρους που έθρεψαν αυτή την ιστορία. Να σας πω, ε, αν ήθελα να το πω, θα, αν ήθελα να το περιγράψω αυτό που λέτε με, με συμβολικό τρόπο, θα έλεγα ότι ο Εμφύλιος και τα ιδεολογήματα που βγήκαν αυτή την περίοδο ε, ανάγονται και σε ένα παρελθόν, αλλά με άλλο τρόπο. Δηλαδή, ε, στην Ελλάδα σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στη Δύση εμείς για να εξυγχρονιστούμε σε εισαγωγικά να εξευρωπαϊστούμε το έλεγαν ε, ουσιαστικά οπισθοδρομούσαμε δηλαδή έπρεπε να καταργήσουμε τη θεσμημένη συλλογικότητα που είχαμε η μικρή κλίμακα των κοινοτήτων δεν αλλάζει το πράγμα αντί να μεταφέρουμε δηλαδή τη, τη θεσμημένη συλλογικότητα στο σύνολο κράτος και να φτιάξουμε επομένω ένα πολιτικό πολιτισμό της δημοκρατίας, καταργήσαμε αυτή τη θεσμένη συλλογικότητα και οδηγήσαμε τα πράγματα στο αντίστροφο, δηλαδή στον πολιτικό πολιτισμό της απολιταρχίας και του κυρίαρχου κράτους. Αυτό έχει τεράστια σημασία για μας. Ξέρετε, εάν έχουμε μια ορχήστρα και παίζει τσάμικο και εμείς θελήσουμε να χορέψουμε ταγκό, θα είμαστε μια παραφωνία αυτό συμβαίνει με το πολιτικό μας σύστημα με το κοινωνικό μας σύστημα γενικότερα σε σχέση με τη Δύση ή θα πρέπει η ορχήστρα να αλλάξει και να παίξει ταγκό για να χορέψουμε σωστά ή θα πρέπει να αλλάξουμε ορχήστρα λοιπόν για μας η ορχήστρα ε, του, που θέτει την ατομικότητα απέναντι το ατομικό απέναντι στο συλλογικό δεν μας πηγαίνει όχι γιατί δεν είμαστε ατομικιστές αλλά γιατί έχουμε τέτοια πολιτική ανάπτυξη που η συλλογικότητά μας δεν μπορεί να λειτουργήσει με όρους μάζας αλλά με όρους συλλογικούς θεσμημένους ε, αυτό που ρωτήσατε έχει άλλη συνέπεια ότι χρησιμοποιήθηκε παραδείγματος χάρη η σοσιαλιστική ιδεολογία προκειμένου να αποδομηθεί ακόμα και η πολιτισμική μας συλλογικότητα γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα τι ε, κυρίαρχες ε, τάσεις της, ε, της διανόησης στην Ελλάδα να καταπολεμούν δύο μείζον ως πολιτισμικά γεγονότα. Αυτό που έχει να κάνει με την ιστορικότητα του ελληνικού πολιτισμού και αυτό που έχει να κάνει με την συλλογικότητά μας. Το έθνος. Είναι υπέρμαχη του έθνους του κράτους, όχι του έθνους της κοινωνίας. Δηλαδή από κύριε Παθανασίου ήταν οι αγγυλώσεις οι έδειξαν τον πολιτισμό των ετών. Θα έλεγα, δεν ξέρω Ιαγγυλώσεις Να σας πω, νομίζω ότι ο πολιτισμός των τελευταίων ετών όπου δεν υπήρξε ε, μεταπρατικός, υπήρξε ένα δημιούργημα ατόμων Είδαμε να λάμπουν κάποια άτομα Δεν μπόρεσε να υπάρξει ένα γενικό ρεύμα που υπήρξε η 9 του 30, με τη 9 του 30 είχε μια ομοιομορφία, ήταν ορισμένα πρόσωπα που προσπάθησαν να βγάλουν κάτι το οποίο θα είχε τις βάσεις τις ελληνικές, τις διαχρονικές ελληνικές βάσεις, αλλά με μια σύγχρονη ε, έκφραση, η οποία θα λάμβανε μεν υπόψη τι εξελίξεις της παγκόσμιας, αλλά δεν θα ήταν υποδλωμένη σε αυτές. Είναι η γενιά του τέλους του μίζωνος ελληνισμού, δηλαδή, της μικρασέτης καταστροφής. Σωστά, σωστά. Ό, τώρα, θα της στο μικρόφωνο, επέναντί μου ο Γιώργος Κοντογιώργης, δίπλα μου Γιώργος Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Βάζω με ένα δεδομένα, Γιώργο μου, για να εξειδικεύσουμε λίγο στο θέμα του πολιτισμού σήμερα και το πώς εκφράζεται. Έχουμε μια έκθεση αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα του Παναγιώτη Τέτσι. Ο Παναγιώτης Τέτσις είναι ένας Έλληνας ζωγράφος. Τι σημαίνει Έλληνας ζωγράφος, μεγάλη κουβέντα, αυτός δεν έχει επηρεαστεί. Είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτός ο οποίο έχει πέψει, έχει πνευματικά απορροφήσει όλες τις εμπειρίε μπορεί να απορροφήσει σήμερα ένας ε, καλλιτέχνης ο οποίος έχει πρόσβαση στο εργοτέχνης μην ξεχνάμε ότι πριν από 50 χρόνια για παράδειγμα η πρόσβαση στο εργοτέχνης ήταν δυνατή μόνο με ταξίδια πολλά σε μεγάλα μουσεία, σε χώρους, ε, ορισμένα έργα που βρίσκονται μέσα σε εκκλησίες και λοιπά θα έπρεπε να τα βρει κανένα μόνο σε εκείνους του χώρου, να ταξιδέψει ειδικά γι' αυτό για να μιλήσω μόνο για την οικαστική τέχνη για τη μουσική αντίστοιχα, για να παρακολουθήσει ζωντανέ παραστάσει, επίσης έπρεπε να κάνεις μεγάλα ταξίδια, ιδίω αν ήσουν στην Ελλάδα. Ήταν περιορισμένε οι δυνατότητε πρόσβαση. Βέβαια το ραδιόφωνο ε, έφερε κοντά τη μουσική, δεν μπορούσε να φέρει όμω τη ζωγραφική. Η ζωγραφική ερχόταν μέσα από εκδόσει. Οι εκδόσει έπρεπε να είναι πιστικές, να είναι σωστέ, δηλαδή ω προ την απόδοση των χρωμάτων. Δύσκολα πράγματα. Σήμερα όμω έχει δυνατότητα. Χάρη στην ψηφιακή πραγματικότητα, να έχει πρόσβαση κανένα σχεδόν σε άπειρα στοιχεία τη πολιτιστική κληρονομιά τη ανθρωπότητα. Έχοντα όμω κυρίω ακόμα ο Τέτσι, ανήκοντα βέβαια σε μια άλλη γενιά, αν θέλετε, γιατί είναι σήμερα 90 χρόνια ο άνθρωπο, έχοντα όμω την εμπειρία τη δράση στο χρωστήρα, επάνω στο τοπίο, επάνω στο φω τη Ήδρα α πούμε ή τη Σαντορίνη, επάνω δηλαδή στο ελληνικό φω. Είναι ένα ζωγράφο ο οποίο έχει αλληλεπιδράσει με το ελληνικό περιβάλλον, έχει αλληλεπιδράσει με το ξένο περιβάλλον, έχει δει ό,τι εκθέσει μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Πρέπει να αποκαλύψω: δεν ξέρω αν θα του αρέσει, ότι έρχεται σε όλε τι εκθέσει που έχουν γίνει στο δρυμά μα και είμαι βέβαιο θα πηγαίνει και σε όλε τι εκθέσει γενικώ και κάθεται μόνο του και σχεδόν κρυφά δύο και τρει ώρε και μελετάει κάθε έργο. Τώρα που θα μου πείτε ένα άνθρωπο σε αυτήν την ηλικία, τόσο φτασμένο καλλιτέχνη, δάσκαλο τόσο καλλιτεχνών. Θέλει να μάθει ακόμα να νομίζω μόνο αυτή είναι η στάση του σοβαρού ανθρώπου. Mm. Δεν τελειώνει η μάθηση, δεν τελειώνει το καινούργιο, δεν τελειώνει το καινούργιο που δεν είναι καινούργιο στην ουσία. Έτσι είναι η έκφραση των διαχρονικών πραγμάτων μέσα από ένα στιγμίο εργαλείο. Αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή αυτή, τι μας δείχνει. Μας δείχνει ότι υπάρχει μια έκφραση, είτε αυτό αφορά στην οικαστική τέχνη, είτε αφορά στη μουσική τέχνη, που... Μπορεί να είναι διαχρονική μόνον όταν είναι και, και τοπική, α το πω έτσι. Βεβαίω η αλήθεια είναι ότι η ελληνική ε, ταυτότητα έχει τέτοια, τέτοιο κοσμοπολιτισμό και τέτοια παγκοσμιότητα, τέτοια οικουμενικότητα μέσα τη έτσι κι αλλιώ, ώστε μπορεί να μην δυσκολεύεται. Όμω ένα σημείο να πω σύμφωνα με αυτά που είπε προηγουμένω, στο προηγούμενο κομμάτι και αυτά που παρατήρησε η Όλεγα νομίζω ένα θεμελιώδε ζήτημα τη πολιτική ανάπτυξη του τόπου μα είναι ότι η δημοκρατία στον τόπο μας, ανα, αναδείχθηκε σαν να είναι, ενώ ξεκίνησε με την εθνωσυνελεύση στον παλιό καλό τρόπο, θα έλεγα, του τόπου, επηρεάστηκε από την δυτική δημοκρατία, η οποία δυτική δημοκρατία, που άλλωστε γι' αυτό λέγεται Republic και όχι Δημοκρασία, ας πούμε, βασίζεται σε ταξικά αιτήματα. Το δικό μα αίτημα εδώ, πιστεύω και θέλω τη γνώμη σου, αλλά τα διαβάζω βέβαια και στα βιβλία σου είναι αλήθεια, είναι ένα πολιτισμικό βασικό αίτημα παιδείας, δηλαδή μετέχουν ισοτήμως άπαντες, μετέχονταις της ιδέες παιδείας. Είναι προϋπόθεση δηλαδή της δημοκρατίας η παιδεία και βέβαια αυτό λέει πολλά για το πώ φτάσαμε εδώ όταν ξεθεμελιώσαμε την παιδεία. Είναι γεγονός, είναι τρία τα επίπεδα που θα ήθελα να σχολιάσω ως προς τις ε, παρατηρήσεις σου. Το ένα είναι ως προς την, ε, την ελληνική τέχνη. Ε, ανεξαρτήτως του, της θεματικής της, ε, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα στην ιστορική της διάσταση, ότι δεν είναι η τέχνη της προσωπικότητας. Δηλαδή δεν είναι η τέχνη του Τέτσι, του Κοντογιώργη, του Παπαθανασίου. Είναι μια τέχνη η οποία είναι διάχυτη σε όλη την κοινωνία. Η, τα σημαντικά έργα τέχνης τα οποία τα βρίσκουμε στις εκκλησίες, στα μοναστήρια, στα παρεκκλήσια και αλλού είναι έργα τα οποία τα δημιούργησαν λαϊκοί ζωγράφοι άγνωστοι. Ε, ξέρουμε μόνο αυτούς που ξεχώρισαν ή που έγραψαν το όνομά τους επάνω αυτό στη Δύση δεν το συναντάμε παρά ε, σε πολύ πολύ περιορισμένο βαθμό και ίσως στην Ιταλία ίσως σε ένα βαθμό αυτό έχει κάποια σημασία να προσέξουμε πως στην ιστορική μας διαδρομή στον ελληνικό κράτος αποδομήσαμε ε, αυτή την ιδιότητα η οποία ήταν η διάχυση της τέχνης μέσα στο συλλογικό το δεύτερο έχει να, η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με, το, με την με το πούμε δημοκρατία. Όταν είπα προηγουμένως ότι οπισθοδρομήσαμε είχα την εξή σκέψη ε, η οποία έχει να κάνει με, και με το διάλογο που γίνεται σήμερα τι αντλούμε από το παρελθόν μας. Ο ελληνικός κόσμος δομήθηκε με κοινωνίες μικρής κλίμακας. Πόλεις, τα κοινά, κοινότητες τα είπαν αργότερα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός κόσμου που ξεκινάει από την αρχαιότητα, από τους χρόνου χρόνους και τελειώνει στο τέλος της τουρκοκρατίας. Με άλλα λόγια αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος της δημοκρατίας και της μικρής κλίμακας που μπορούσε να φτιάξει τη δημοκρατία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη οι Έλληνες της προεπανεστατική περίοδου με πρώτον το Ρίγα, έχουν αρχίσει να σκέφτονται πως αυτό το ιδιαίτερο της, του ιστορικού ελληνικού κόσμου που εντάσσει την ατομικότητα στη συλλογικότητα σε όλες τις εκδηλώσεις, στην τέχνη και παντού. Πώς θα γίνει μια πραγματικότητα μέσα σε ένα μεγάλο εδαφικό κράτος. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε να συμβαίνει στο τέλος του Βυζαντίου αλλά το βλέπουμε και στα έργα αυτών που φαντα, φαντάζονται πώς θα είναι το ελεύθερο, ο ελεύθερος ελληνικός κόσμος μετά την τουρκοκρατία. Αυτό λοιπόν απέτυχε παταγωδός με την Επανάσταση. Αυτό που έγινε με την Επανάσταση και τα συντάγματα είναι ακόμα το παρελθόν που τα καθοδηγεί. Είναι συντάγματα δηλαδή των κοινωνιών των πόλεων, των κοινών ανεξαρτήτως του ότι τα είχαν οικειοποιηθεί, τις φραγίδες τους τις είχαν οικειοποιηθεί οι κοντζαμπάσιτες πια. Ο Καποδίστριας δοκίμασε να επανισάγει τον Δήμο, δηλαδή το συλλογικό τη μάζοξη όπως τη λέγανε για να εμποδίσει τους προύχοντες να έχουν τη σφραγίδα και να κάνουν ό,τι θέλουν απέναντι στο κράτος αλλά δεν τα κατάφερε αν προσέξουμε όμως τα συντάγματα της επανάσταση δεν έχουν κεντρική εξουσία διότι δεν θέλουν να έχουν όχι γιατί δεν τη γνωρίζουν σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στη Δύση που υπήρχαν οι απολυταρχίε. εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το φαινόμενο και η αλλαγή γίνεται καθοριστικά από τη βαβαροκρατ καταργεί τις συλλογικότητε όλες, κατηγορεί τον ελληνικό λαό ως άναρχο ανήκανου να κυβερνηθεί γιατί δεν κυβερνιόταν με την έννοια της εκχώρησης στην απολυταρχία και οικοδομεί τα πάντα από την επιστήμη μέχρι την τέχνη, μέχρι το σύστημα, του θεσμούς, δηλαδή όλων των το νέο πολιτισμικό πρότυπο στη βάση της απολυταρχίας. Του έκλειψε την ταυτότητα με αυτόν τον τρόπο. Του, δεν του την έκλειψε, του την αποδόμησε, ναι, του αποδόμησε. την αφαίρεσε βιαίως. Mm. Δηλαδή μας οδήγησε αν θέλουμε από μια περίοδο τελικής οικουμένης, έστω και υποκαθεστώς κατοχής, στην προ, πριν από τον Σόλωνα και τον Δράκοντα εποχή. Είναι εκπληκτικό αν το δει κανεί πως αποδομείται όλο το σύστημα, το θεσμικό, το αξιακό. Όλες οι αντιλήψεις. Αντί δηλαδή να πάρουμε από εκεί το σύστημα που ήταν στη μικρή κλίμακα, τη δημοκρατίας, τη αντιπροσώπησης, οτιδήποτε και να το μεταφέρουμε στη μεγάλη κλίμακα, κάναμε το αντίθετο, το καταργήσαμε. Εάν προσέξετε αυτό που συμβαίνει από εκείνη τη στιγμή, εάν εγώ παραδείγματος χάρη είχα μια ανάγκη, πήγαινα στην περίοδο της τουρκοκρατίας στον Δήμο, Δηλαδή, στιμάζω όξι όλων και έλεγα: Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Είμαι χείρα, ορφανό. Έχω το α ή β πρόβλημα. Και το έλυνα εκεί. Το ίδιο και η παιδεία, το ήλιο όλα. Μετά πήγαινα στον πολιτικό. Αυτομάτω άλλαζε η αντίληψή μου. Ο Παπαθανασίου, Θανασίου, Γενικό Διευθυντή Ίδρυμα Θεοχαράκη, Γιώργο Χρυτογιώργη, Καθηγητή Πολιτική επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε για το ζήτημα πολιτισμό, κρίση και πολιτική. Ε, θα μου πείτε, μιλάμε για όλα αυτά, τα τρία είναι, τα δύο μάλλον είναι όλα, η κρίση είναι ο καταλύτης τελικά η κρίση ε, είναι εισαγόμενη, είναι εγχώρια, είναι και τα δύο. Το γεγονός είναι ότι στα χρόνια της κρίσης, πέρα από τα, τις οικονομικές συνέπειες, οι οποίες είναι δυστυχώς αυτές που κυρίως κινητοποιούν τον κόσμο, ενώ ο κόσμος θα έπρεπε να κινητοποιείται για άλλα πράγματα πριν, είναι λίγο σαν, το, σαν την ιατρική, ξέρεις. η προληπτική ιατρική, επειδή δεν μπορεί να αποδείξει ότι θα γλύτωνε το έμφραγμά, μπορεί να μην το πάθαινα ούτω ή άλλω, επειδή έκοψε στα λάτι για παράδειγμα, ή επειδή δεν τρώε πολλά λύπη, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και όλοι είναι επιμηθεί. Έρχονται εκ των υστέρων να θεραπευθούν. Αφού πάθουν το πρώτο έμφραγμά, αφού έρθει το πρώτο μήνυμα από τα στεφανία ή οτιδήποτε, τότε λαμβάνονται μέτρα. Μέχρι τότε αυτό που είναι κοινώ αποδεκτό ω γνώση επιστημονική δεν εφαρμόζεται γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα να τη γλιτώσουμε. Αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό βέβαια ιδιαίτερα του λαού μας ο οποίος είναι έτσι αρκετά του δε βαριέσαι, δεν πειράζει, δεν μου συμβεί εμένα κλπ και, και αμφισβητείας κάθε αυθεντίας της επιστημονικής συμμεριλαμβανομένης αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως η κρίση ήρθε λοιπόν και ετάραξε τα οικονομικά νερά Ετάραξε όμως τα κοινωνικά, ετάραξε βέβαια α ακόμα και τα πολιτισμικά. Θα έλεγα αυτά προς το καλύτερο περίεργος. Δηλαδή, ίσως διαπίστωσε κανείς ότι κινήθηκαν δυνάμεις οι οποίες να αδρανείς επειδή δεν υπήρχε εκείνο το εμπόδιο που θα μπει στο ρεύμα που κινείται προς την οδό της ίσων για να κάνει αυτό το σήκωμα για να το ξεπεράσει. Δηλαδή, τελικά η Δημιουργία βλέπουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους είδαμε πολλά ταλέντα να γεννιόνται μέσα σε αυτή την πενταετία πρέπει να πω ταλέντα ικαστικά, ταλέντα μουσικά είδαμε μια, για παράδειγμα να πάρω την ορχήστρα της Σέρετη με τον Νίκο τον Ξανθούλη, της Νέριτη πλέον δηλαδή, την... πως μέσα σε ένα χρόνο είδαμε 42 συναυλίες εξέρετες δηλαδή πως σηκώθηκαν άνθρωποι οι οποίοι αθρανούσαν σε μια ρουτίνα Όλοι χρειαζόμαστε κάτι, έτσι; έναν συγκλονισμό. Θα μου πείτε να είναι τόσο άσχημος ο συγκλονισμός. Ναι, λοιπόν, καλύτερα είναι να βρίσκουμε τα ενάυσματα του δικού μας συγκλονισμού χωρίς να περιμένουμε να την πάθουμε. Ναι, πώς συγκλονίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού από ε, το αυτό? Το Υπουργείο Πολιτισμού, κοιτάξτε, εδώ το βασικό θέμα με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ότι... Δεν, κατά τη γνώμη μου δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού από το Υπουργείο Παιδείας, από την Παιδεία. Τώρα εννοποιείται, αλλά δεν είναι δικητικό το ζήτημα, είναι ζήτημα ματιάς. Τι θέλω να πω. Έχουμε για παράδειγμα την Εθνική Λυρική Σκηνή ή το Εθνικό Θέατρο. Η συζήτηση που γινόταν για την Εθνική Λυρική Σκηνή ήταν οι περικοπές, ήταν πώς θα κάνουμε οικονομία στο ένα ή στο άλλο, διότι είναι μία απασχόληση της elite το να πας να δει την όπερα θα πάνε 700 άνθρωποι, χωράει η λυρική αύριο θα χωράει 1500, πάλι λίγη είναι σε σχέση με το σύνολο και άρα γιατί να δίνουμε στη λυρική σκηνή τόσα λεφτά τη στιγμή που τα έσοδά τη δεν μπορούν ποτέ να υπερβούν όπως γίνεται ο μέσο όρος στην Ευρώπη τα 25-30% των εξόδων τη. Γιατί απλούστατα είναι θέμα παιδεία. Είναι τόσο απλό. Για τον ίδιο λόγο θα έπρεπε να καταργήσουμε και το πανεπιστήμιο. Υπήρξαν φωνέ που έλεγα να την κλείσουμε την λυρική γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Να κλείσουμε και το εθνικό, να τα κλείσουμε όλα βέβαια. Είναι μια απλή λύση mm. για όλα. Αλλά τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι και τα πανεπιστήμια είναι για λίγου. Δεν σπουδάζουν όλοι ιατρική, για παράδειγμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού σπουδάζει με έξοδά μα των υπολείπων. Δεν κατάλαβα γιατί δεν πρέπει να καλλιεργούμε και ένα είδο παιδεία όπω είναι τέχνε. Βασικό στοιχείο παιδείας. Δεν δίνουν και τόσο πολλά και στην παιδεία, έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα Πολύ περισσότερα. που περισσότερο. κάνει Απήρως να περισσότερα. διαχωρίσουμε. Εγώ μένω να διαχωρίζουμε πάντα την Ελλάδα του πολιτισμού με την Ελλάδα της ασχήμιας. Όταν θα σκεφτούμε τι κάνει ένα Υπουργείο Πολιτισμού ή ένα Υπουργείο Παιδείας, διαπιστώνουμε στην Ελλάδα ότι αυτό που κάνει είναι να αποδομεί τα ποιοτικά στοιχεία του πολιτισμού και της παιδείας. Το βλέπουμε και με τα μέτρα τώρα που έχουν λυφθεί. Είναι η προσπάθεια παλινόρθωσης ενό παλαιού καθεστώτος που το πανεπιστήμιο, παραδείγματο χάρη, χρησιμοποιούνταν ω το μακρύ χέρι των κομμάτων, προκειμένου να αναπαράγουν το στολεχειωτικό του δυναμικό, όχι να παράγουν ποιότητα παιδεία. Ε, το ίδιο συμβαίνει βέβαια σε όλου του τομεί. Εάν δείτε ιστορικά, δούμε μάλλον ιστορικά, αυτό που συμβαίνει με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μοιράζει χρήματα ανάλογα με τι πελατειακέ σχέσει. Δεν έχουμε δει μία πολιτική για τον πολιτισμό σε μια χώρα που όποια πέτρα και να σηκώσει κανείς, βλέπει από κάτω στοιχεία πολιτισμού. Οι αρχαιότητες παραδείγματος χάρη έχουν γίνει βορρά της ε, αρχαιοκαπηλείας ε, και δεν υπάρχει κανείς να σκεφτεί ότι αυτά τα στοιχεία του ιστορικού πολιτισμού μπορεί να γίνουν στοιχεία μιας βιομηχανία πολιτισμού και να μας πλουτίσει. Εγώ δεν λέω να έχουν σχέση με την παιδεία με τον πολιτισμό με τα στοιχεία αυτά να ξέρουν τι, τι, πώς να τα διαβάσουν να βλέπουν το μάρμαρο και να κάνουν προβολές σε αυτό που αντιπροσωπεύει το μάρμαρο στην ιστορικότητά του ε, λέω να το δουν ωφελημιστικά να δημιουργήσουν αρχαιολογικά πάρκα που θα μπουν μέσα στην οικονομική διαδικασία και να προχωρήσουν θυμηθείτε ότι στο παρελθόν όταν ανακάλυψαν το αρχαίο σήμα στην Ιερά Οδο, το έθαψαν άρον άρον μην μπασκετεθεί θέμα να γίνει εκεί η αρχαιολογική έρευνα και να αναδειχθεί όλο αυτό το μεγαλείο ε, της, της Αθήνα γιατί, γιατί από την προογωνολατρία φτάσαμε στην προγονοφοβία η στην αρχαιοφοβια παντα ετσι κινουμεθα γιατι δημιουργειται όλα αυτά το συνδρομο και ολα διοτι η ελίτ αυτής της χώρας έχει λειλατική και παρασιτική λογική. Δεν επέτρεψαν ποτέ να βγουν και να παίξουν ρόλους ιστορικούς ε, τα στρώματα του ελληνικού κόσμου που είχαν και ηγετική παρουσία στην ιστορικά του κράτους μέχρι και την τουρκοκρατία. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι την αστική τάξη που ήταν μια οικουμενική αστική τάξη στην περιόδο τη τουρκοκρατίας ε, την εξαφάνισαν για να μην μπει μέσα στο ελληνικό κράτος. Ε, κατηγόρησαν για συνεργασία. Ξέρετε. Είναι η μόνη χώρα, η κοινωνία αυτή που ανακάλυψε το επιχειρήν, την νομισματική οικονομία και την διακίνησε στην ιστορικότητά της μέχρι και την νεότερη εποχή. Έχει ενοχοποιήσει το επιχειρήν στη χώρα. Έτσι, που είναι και αυτό ένα στοιχείο πολιτισμού Είναι ιδεολογία. Ε, ποιο επιχειρήν όμω ευδοκιμεί. Αυτό το οποίο είναι παρασυντικό στο κράτο και διαπλέκεται με την. Στην εθνική τάξη τοποθετήσει πολιτική... στην αναχωρία τη τάξη εκείνη η οποία συνεργάστηκε με την Τουρκοκρατία. Όχι, δεν συνεργάστηκε. Ήταν η οικουμενική πέραν των συνόρων. Στη Ρωσία, στην Αυστρουγγαρία, στην Ουρθωμανική Αυτοκρατορία. Ε, συνεργάζονταν όλοι με την Οθωμανική εξουσία από τον τελευταίο αγρότη μέχρι τον πρώτο προύχοντα διότι αυτό ήταν το σύστημα το οποίο, στο οποίο όφελαν να ε, ε, ε, ακόμα και οι κλεφταρματολί αυτό κάνανε. Δεν είναι εκεί το θέμα το θέμα είναι ότι απαγόρευσαν διαροπάλου να έρθουν μέσα και να παίξουν αυτόνομο ρόλο ότι ε, Οτιδήποτε το εξαφάνιζαν ότι είχε αυτονομία έπρεπε να γίνουν να λειτουργήσουν ως παράσιτα του κράτους για να γίνεται η ανακύκλωση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Το ίδιο συμβαίνει και με τον, και με τον πολιτισμό, ξέρετε. Γιατί παίρνουν έξω μια πέτρα και την θεοποιούν <κοί> η γεγκλέζει στην Ιγκλαδία. Και εδώ έχουμε όλο αυτό, το, το πλούτο και ξαφνικά τον θάβουμε. Είναι σύνδρομο, ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι αυτή η έννοια της προγωνοπληξίας και της... Ε, ε... Του μίσου κατά τη ίδια σου ταυτότητα που παρατηρούμε πολλέ φορέ, εξυκνείται σε μίσους. Είναι η κυρίαρχη ιδεολογία σήμερα. Κυρία, είναι η κυρία Η αποδόμηση τη συλλογικότητα του Έλληνα πράγμα, είναι η κυρίαρχη ιδεολογία Ήταν... που θέλει να, να απαγορεύσει τι αντιστάσει τη κοινωνία εναντίον αυτή τη κοινωνία. Αντιτίθεται ακόμα και στο πιο προφανέ, δηλαδή στη γλωσσική συνέχεια του και, έθνους η οποία είναι. και προφανώ είναι η αριστερή διανόηση η οποία διακινεί την αντικοινωνική. Ε, δομή και λειτουργία και του κράτου. Δεν είμαι βέβαιο βέβαι βέβαι ότι είναι. Μόνοι, μόνοι, αυτή, μόνοι, είναι μόνοι. Μόνοι. αυτή είναι η ιδεολόγη του πράγμα. Να σα πω κάτι: όταν ο κύριο Ράλη κατήργησε το, ε, το, το πολιτονικό. Η αριστερά ε, το, είχε, δεν είχε ταχθεί υπέρ του, είχε ταχθεί εναντίον αυτής της ιστορίας. Δηλαδή προήλθε από, α, από εκεί που δεν περιμέναμε η Είμαι... αποδόμηση της ελληνικής γνώσης. Μιλάμε από τη δεκαετία του 80. Ναι, ναι εγώ δεν δε θα, δε θα το περιόριζα, δεν νομίζω ότι είναι η αριστερή διανόηση, διότι υπάρχουν mm. ε, από τη μια και από την άλλη πλευρά στοιχεία που είναι, δηλαδή για παράδειγμα ο Περικλής ο Κοροβέσης ας πούμε, ε, ο οποίος είναι αριστερός ο άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση με την. Ε, ε, εννοώ το εξή. Θέλω να πω ότι αντίθετα θα το, μπορούσε να τον κατηγορήσει κανεί για προγονοπληξία. Όμω θέλω, θέλω να πω κάτι. Αυτό το παλίνδρομο, ε, για όποιον ξέρει ιστορία, το πρόβλημά μα που θέλει είναι βασικό πρόβλημα τη κοινωνία δεν ξέρουμε ιστορία. Και εννοώ να ξέρουμε ιστορία πραγματικά. Εάν ξέραμε καλά ιστορία, θα ξέραμε ότι ακόμα και τα 50 χρόνια του ελληνικού θαύματο, τη Χρυσή Εποχή, η Έλληνε είχαμε τα ίδια ελαττώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην. Στη χώρα αυτή γεννήθηκε το ρητό μέτρο, Άριστον. Γιατί ακριβώ δεν υπήρχε μέτρο. Μα δεν υπήρχε ούτε τότε ούτε ποτέ. Ε, δηλαδή, νομίζω ότι λίγο ματαιοπονεί κανένα να στιγματίσει. Ο Έλληνα έχει και είχε πάντοτε τι ίδιε αρετές και, τις ίδιες, και τα ίδια ελαττώματα. Υπάρχει και το κόνιο του Σοκράτη. Είναι, είναι ίδιο και... τη δημοκρατία. Μόνο και η εξορία του Θεμιστοκλή, εξωρία και η εξορία του Μιλτιάδη, και η εξορία ίδιον... του Αριστερή. Της... δεν τελειώνει. Είναι ίδιο τη δημοκρατία. Αλλά σήμερα, και όταν αναφέρθηκα στην αριστερά, εννοούσα αυτήν των δύο τελευταίων δεκαετιών που υπηρέτησε πάρα πολύ το κράτο τη Λεϊλασία. θα μικρόφωνο, Κοντά μας και φίλες και φίλοι του 1984 του πρώτου ελεύθερου ραδιοφόνου, του πρώτου διαφορετικού ραδιοφόνου πέραν του κρατικού νομίζω ότι και, ήταν. Και, είναι. και βέβαια είναι και ήταν γιατί αυτό που έχει σημασία τελικά κοιτάξτε, να, μια και λέμε για το δημοτικό ραδιόφωνο, έτσι, η τοπική αυτοδιοίκηση που έθιξε πριν ο ο Γιώργο Σοχοτογιώρη, το ζήτημα των κοινοτήτων, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι. βάλετε και πάλι σήμερα. Το βλέπω. Δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, αξίζει να πούμε κάτι τελείω πρακτικό. και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι. Είχε ξεκινήσει κυρίω από τον Ντελόχ, ο οποίο ήταν ένα σοσιαλιστή. Πραγματικά ο άνθρωπο πίστευε σε αυτά τα πράγματα. στην αποκέντρωση που ήταν πάντοτε ένα αίτημα, θα λέγαμε, τη ε, ε, πλευρά αυτή. Η αποκέντρωση φέρνει περισσότερη δημοκρατία γιατί φέρνει την εξουσία πιο κοντά στον πολίτη. Έτσι οι αποφάσει να λαμβάνονται σε ένα στοιχείο γίνεται πιο κοντά. Το, να μην, αυτοδιοίκηση να αυτοδιοίκηση μην αναπαράγει το μοντέλο. Ναι, το κομματοκρατικό γεν... εννοήσει γεν... και το σφετολογικό. Εννοείται, παρόλα αυτά, εκεί γίνεται πιο δύσκολο. Ή αν θέλει γίνεται πιο άμεσο με την έννοια ότι εκεί ο καθένα ξέρει τον άλλον και δεν είναι ένα γραφείο κομματαρχών κλπ το οποίο λειτουργεί και όλα τα γνωστά με όλε τι γνωστέ παθογένει όμω. Γενικότερα θέλω να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζει πιο άμεσα μια τοπική κοινωνία με τοπικά αιτήματα, πραγματικά και καθημερινά, τα οποία ελέγχονται καθημερινά. Τι δράση θα κάνει η τοπική αυτοδική, ελέγχεται καθημερινά. Αυτά έχουν ακουστεί από αυτό το ιδέο, δηλαδή έχουν βέβαια χίλιε φορέ και ίσω δεν χρειάζεται να επιμείνουμε. Να πω μόνο ότι λίγο τα πράγματα μπορούμε να τα δούμε με πιο αισιόδοξη ματιά. Το θέμα, αν θα διαφύγει η Ελλάδα την οικονομική κρίση τη στιγμή που μιλάμε παίζεται είναι γνωστό παρόλα αυτά εγώ θέλω να διατυπώσω την απόλυτη βεβαιότητα ότι οι εγγενείς δυνάμεις του λαού αυτού οι οποίες πάντοτε υπήρξαν και πάντοτε υπάρχουν σε μια κατάσταση άλλοτε σε έξαση και άλλοτε λανθάνουσα είναι αυτή τη στιγμή σε, μια, σε έναν αναβρασμό είναι έτοιμε να παράξουν και, και παρήγαν μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια αξιοθαύμαστα έργα και όχι μόνο έργα τέχνης θα έλεγα και έργα της Πολύ πιο όμορφα, μαγαζιά, ναι, μαγαζιά να ανύουν, ναι, την εποχή της κρίσης. Μικρά καφενεία, μικρά καταστήματα. Με πολύ μεγαλύτερο γούστο, επειδή ακριβώς χρειάστηκε να φανούν, να ξεπεράσουν αυτή την πρωτοεμφανιζόμενο, αν θέλετε, έμπαινε όλο το γούστο, έμπαινε όλη η, η ατομική προσπάθεια. Αυτά τα πράγματα βέβαια, είτε καταπνιγούν, διότι το γενικό κλίμα θα είναι αυτό του ισοπεδοτισμού που ανέφερες πριν, είτε όχι, σύντομα θα βγουν στην επιφάνεια και θα εκραγούν. Και θα εκραγούν, με την καλή έννοια, θα δώσουν ένα, κατά τη γνώμη μου, ένα έναυσμα και μία ορμή, η οποία θα φέρει την Ελλάδα, κάνω μια μικρή προφητεία, σε 5 με 10 χρόνια, σε ένα Σημείο πολύ καλύτερο από αυτό που ξεκίνησα. Θα πω ότι είναι παράλογο αυτό που λέω. Η ελληνική οικονομία είναι ελαφριά οικονομία. Όπω κατέρευσε, τόσο γρήγορα μπορεί και να αναρθωθεί. Χρειάζονται όμω τα απαραίτητα στοιχεία και χρειάζεται κυρίω μία ματιά που δεν θα λέει. Και εδώ θέλω να την κάνω αυτή την, την επισήμανση, γιατί έχω βαρεθεί να τα ακούω. Να αλλάξουν οι Έλληνε, να αλλάξουν οι Έλληνες να αλλάξουν. Οι Έλληνε δεν θα αλλάξουν. Δεν άλλαξαν τρει χρόνια, δεν αλλάξουν τώρα. Τι αλλάζει, αλλάζει η ηγεσία η οποία. Τι οποίε ο ρόλο είναι απλός Πάρα πολύ απλό. Να γνωρίζει ποια είναι τα προτερήματα, ποια είναι τα ελαττώματα, να προωθεί τα πλειονεκτήματα και να αμβλύνει τα ελαττώματα. Αυτή είναι η καλή διοίκηση κατά την γνώμη όπω και σε μια οικογένεια. Ναι, αλλά πρέπει να είναι η yeah. άριστη ή τουλάχιστον να γίνεται καλή επιλογή των ηθινών. Yeah, ε, για την επιλογή είναι υπεύθυνο ο κόσμο. Να πούμε, να πούμε, κόσμος και, κόσμος, και, να πούμε yeah, κάτι. Ε, εγώ πιστεύω ότι. Ο κόσμο δεν αθωώνεται. Το, ναι. το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο κόσμο, ούτε η πολιτική ηγεσία. Είναι το σύστημα. Που δεν επιτρέπει να γίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ του συλλογικού, τη κοινωνία, την αρνούνται, και του πολιτικού, που να αντιστοιχηθούν οι πολιτικέ προ την κοινωνία, προ το συλλογικό. <Καισίλυν> γι, αυτό <γιατί> δεν υπάρχουν, <Καισίλυν> γι' αυτό δεν υπάρχουν και ηγέτε. <Καισίλυν> Άρα εύτε, υπάρχουν μεσάζοντε οι οποίοι την εμποδίζουν, είναι, ν, ν, ν, είναι. Ν, Για να γίνει κάποιο ηγέτη, πρέπει να ασκήσει πολιτικέ, οι οποίε θα αναφέρονται στο συλλογικό, στο εθνικό. Δεν έχουμε ηγέτε οι οποίοι ε, μπορούν να παίζουν μόνο τον ρόλο του ενορχιστρωτή συμφερόντων αυτών που νέμονται το κράτος ως πριτανείο ε, επομένως για αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτό το κράτος δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση Οι παράγοντες που επισήμανες είναι ε, σαφώς ορατοί αλλά τους πνίγει αυτό το πολιτικό σύστημα σήμερα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που η υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, αυτό που λέω η Ελλάδα του πολιτισμού δεν παίζει πολιτικό ρόλο. Είναι περίκλειστη η πολιτική τάξη της χώρας με τους υπόλοιπους που είναι γύρω. Ε, χρειάζεται νομίζω βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο. Το μετέχμιο αυτό χαρακτηρίζεται από δύο πράγματα. Το ένα από την βαθιά, το λέω εν αντιδραστική φύση της σημερινής διανόησης. Δεν μιλάω για την ελληνική, η οποία απλώς μυρικάζει ό,τι παράγεται στο εξωτερικό και το μεταφέρει εδώ για να το προβάλει. Μιλάω γενικά. Δεν έχουμε μια κρίση που κατατείνει στο να παγιώσει αυτό που παρήχθη μετά το διαφωτισμό. Έχουμε μια κρίση που πάει να το υπερβεί, να μπούμε στο μέλλον. Έχουμε παράμετρους όπως η οικονομία ή η επικοινωνία που έχουν γίνει πλανητικές και το πολιτικό σύστημα που αποφασίζει τι θα κάνει η κοινωνία και ποιο ρόλο θα παίξει ζει στο καθεστώς του 19ου αιώνα. Λοιπόν, και αυτό επιμένουν να το λένε δημοκρατία. Είναι μια βαθιά ολιγαρχία και το ζήτημα είναι λοιπόν εδώ ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να απαλλαγούμε ε, ριζικά από τις βεβαιότητάς μας. Χρειάζεται μια επανάσταση όχι των ιδεών αλλά των ενιών πρώτα να ορίζουμε τις έννοιες όπως πρέπει εδώ είναι να βρήκουμε τώρα τα 35 τελευταία χρόνια ότι είναι, δεν υπάρχει ο ρόλος των διανοούμενων τη όχι είναι είναι Είναι, πόντες. είναι ρόλος ε, να δούμε στην Ελλάδα όσο γιγαντωνόταν μετά τη δικτατορία ε, σταδιακά η λαιλασία της χώρας τόσο απο, όσο αποδομούνταν το κράτος και γινόταν υποχείριο πελατειακών σχέσεων τόσο θεσμικά η διανόηση, η λεγόμενη επιστήμη, φρόντιζε να κατοχυρώσει και να οχυρώσει αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε ότι η πολιτική τάξη είναι περάνω του νόμου. Και τόσο, <στονίτρια> και τόσο η διανόηση ερχόταν να υποστηρίξει αυτό το σύστημα αποδομώντας οτιδήποτε είχε να κάνει με την εθνική συλλογικότητα. Δηλαδή με αυτό που θα αποτελούσε τον πυρήνα της αντίστασης απέναντι. Το έλεγε εθνικιστικό, το έλεγε ενώ ήταν δύο ουσιαστικά δύο εθνικισμοί που πάλευαν πολύ εδώ βολή, ο εθνικισμός... βολή, βλέπα, εγώ. πολύ βολή από όλους μας Πάρα πολύ Μα, ακριβώς αυτό θέλω να πω η εξαγορά συνειδήσεων και η εξαγορά θέσεων παρόλα αυτά νομίζω ότι ενώ μιας δαιμοντές σήμερα γιατί ακούγονται και βλέπουμε πράγματα τα οποία μας γυρίζουν κάμποσα χρόνια πίσω ε, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με ορισμένα πρακτικά πράγματα. Πρώτον, θέλω να πω ότι ο Διονύσιος Ρώμα το 1955, όταν βρήκε τη ρημαγμένη Ελλάδα από δύο πολέμου, ε, η οποία προσπαθούσε τότε να συγκροτήσει η οικονομία, του λέγανε γιατί έφτιαξε το τρίτο πρόγραμμα με τον Μπετόβεν και τον Μότσα. Τώρα, εδώ πεινάμε, τι τα χρειαζόμαστε αυτά. Ε, το ίδιο ακούμε δυστυχώ και κατά την εποχή τη κρίση. Τώρα, αυτά είναι λίγο πολύ περιττά, Κίνα είναι περιττά, πάντα όλα είναι περιτά. Εντάξτε, είπε ο Διοντσέξης ο Ρώμας, «Μα τώρα ακριβώς τα χρειαζόμαστε, επειδή υπάρχει κρίση». Θεωρώ δηλαδή ότι ακριβώς επειδή ζήσαμε αυτή την κρίση και ο κόσμος μόνος του συνειδητά το κάνει επιλέγοντας να γεμίζει τους χώρους πολιτισμού και όχι μόνο το δικό μας. Είναι γιατί... Έχει ανάγκη από σταθερά σημεία αναφορά. Πρέπει να ξαναβρούμε τα σταθερά σημεία αναφορά, τα οποία μα συγκροτούν, όπω λε πολύ σωστά, ω συλλογικότητα και ω συλλογικότητα μέσα στο χρόνο. Τι όχι το... στιγμιαία. Να οικοδομήσουμε να... την ταυτότητά μα. Για ακριβώ να την. την. την. Για να την. να την. Να... Να... στο μέλλον, όχι για να επανέλθουμε στο παρελθόν. Προ... Να τα οικειοποιηθούμε δηλαδή, Έτσι. αλλά να τα οικειοποιηθούμε με τα λόγου γνώσεω. Όχι ούτε ω προγονοπληξία, ούτε ω κάτι το. Όπω κοιτάμε τα μάρμαρα ε, τα οποία οι αρχαιολόγοι μα προσπαθούν να διασώσουν. Πα τη και είναι κοιμήλια, και είναι το πτώμα τη κόρη τη δόξα πλακεντία. Ναι, είναι η χρήση. Η χρήση έχει σημασία. Η βιωματική σχέση με την τέχνη έχει σημασία. Η βιωματική σχέση με την ιστορία έχει σχέση. Η βιωματική σχέση με τα μάρμαρα Δεν μετράει. Δεν τα βιώνουμε. Φίλε μου, φώτη, να πω ένα παράδειγμα. Σε οποιοδήποτε μουσείο και αν πάτε, οποιοδήποτε αρχαιολόγο και να ακούσετε. Τα μνημεία του πολιτισμού της εποχής της Ρωμαϊκρατίας τα λένε ρωμαϊκά Τους δίνουν ταυτότητα για να μην τα πούνε ελληνικά της εποχής της Ρωμαϊκρατίας Αντιλαμβάνεστε πόσο βαθιά εμποτισμένη είναι η αντίληψη ότι μας φταίει το παρελθόν Αντί να ανακτήσουμε αυτά τα στοιχεία της προόδου που διδάσκει. Μην και τη ελευθερία του πολιτή. Είναι δύσκολο. Το, το δικό μα παρελθόν είναι δύσκολο, γιατί είμαστε σαν τα παιδιά των κλυσών ε, ανθρώπων, όχι όχι άλλο ενώ. Είναι δύσκολο να το φέρει. Είναι σαν τα παιδιά των διάστημα του Χρυσάνο. Θα το φέρουμε να αντλήσουμε από εκεί τη έννοια. Μα πρέπει και να το φέρουμε για στόχους. να το ναι, Πρέπει και να, πρέπει πληγούμε. να μπορέσουμε να το φέρουμε. Γιατί αλλιώ πώ θα τα αντιλήσουμε, αν δεν τα εικοιτούν, πώ θα τα αντιλήσουμε. Δεν είναι ξένα, είναι η δική μα κλεινοία είναι. Αλλά πέρα από αυτό, αφού οικειοποιηθείς πραγματικά την κληρονομιά σου τότε θα μπορέσει να δράσεις αυτόνομα όπως ακριβώς έκαναν σπικιώνεις για παράδειγμα όπως κάνανε αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνε, ή όπως ο Παπαλουκάς που έχουμε του πινακές του εδώ πέρα που συζητάμε ή οτιδήποτε λοιπόν αυτοί οι, οι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να είναι ταυτόχρονα κοσμοπολίτε και να έχουν ταυτότητα ε, ειδικά ελληνική με την ίδια ε, δύναμη ε, μπορεί να είναι οδηγο όχι μόνο για την τέχνη, θα έλεγα και για την πολιτική. Νομίζω ότι ο χρόνο τέλειωσε. Η συζήτηση αυτή πολύ. δεν τελειώνει. Ούτε είχε σκοπό να τελειώσει, ούτε βέβαια είχαμε σκοπό να απαντήσουμε σε τέτοια θέματα μέσα σε τόσο ε, περιορισμένο χρόνο. Ε. Να θέσουμε ερωτήματα βέβαια, αυτά τίθενται συνεχώ. Αλλά δείχνουμε και, δείξαμε και κάποιο δρόμο, πιστεύω. Δεν κάναμε διαπιστώσει. Ο δρόμο νομίζω για την Ελλάδα είναι η απελευθέρωση τη κοινωνία από το κράτο, το πολιτικό σύστημα. Άρα ο εκδημοκρατισμό του, η συνάφεια και σε ό,τι αφορά το μέλλον, στις σχέσεις μας με τον κόσμο, η οικουμενικότητα. Οικιοποίηση του πολιτισμού μας. Λοιπόν, Φώτης Παπαθανασίου, Γιώργος Κοντογιώργης, δημόσια και ιδιωτικά, φίλε και φίλοι του 94 γεια σας, καλό χράδι.